Πατρός και του Ιηπνού, το πνεύμα τη αληθιά που έχω πάρει για Το που για πάντα Το πνεύμα που για Και το Και και ό,τι προλάβουμε σήμερα να διαβάσουμε. Θα διαβάσω από το τέλος του, κεφαλίου, του κεφαλαίου πελη, περί γαστριμαργίας. Πεινάει κανείς. <χει> ε, και αναφέρω το τέλος γιατί δίνει τέτοια προσέγγιση προσωπικά μας έκανε έκπληξη να δούμε τι λέει στην αρχή αναφέρει βέβαια κάποια πράγματα σχετικά με το θέμα και στο τέλος θέλοντας να δώσει πιο παραστατικά τον αγώνα για το πάθος αυτό προσωποποιεί το πάθος και πιάνει ένα διάλογο και λέει, λέγε μας ότι τίρανε όλων των ανθρώπων. Συ που τους εξαγοράζεις όλους με το χρυσάφι της απλιστίας, Από πού εισέρχεσαι μέσα μας και τι εν συνεχεία συνηθίζεις να γεννάς εκεί και πώς μπορούμε να επιτύχουμε την έξοδό σου και απομάκρυση από εμάς. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η ψυχή μας κάνει μεγάλο αγώνα. Έχει μεγάλο στάδιο και μεγάλο πεδίο αγώνος για την εξέλιξη, για την ανάπτυξη, μα. την ανάπτυξή μας. Και εμείς τα πράγματα τα βλέπουμε πολύ επιδερμικά, πολύ απλοποιημένα. Όμως... Όλα αυτά έχουν ένα βάθος που δεν το προσεγγίζουμε και μας είναι άγνωστο. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε, λέει, τήρανε όλων των ανθρώπων. Άρα όλοι πάσχομαι, από όλοι γινόμεθα ε, προσβαλόμαστε από το πάθος της γραστρυμαργίας. Λέει, τήρανε όλων των ανθρώπων που εξαγοράζεις όλους με το χρυσάφ της απλυστείας η απλιστία μας αυτό το δόλωμα που μας θέτει η γαστριμαργία μας εξαγοράζει και μας κάνει αιχμάλωτους σε αυτή λοιπόν εκείνη δε ταλαιπωρημένη από τις ύβρις αυτές γεμάτη μανία και αγριότητα μας αποκρίθηκε τυραννικά γιατί με ονειδίζετε, σείς που είστε υπόλογοι απέναντί μου και πώς φροντίζετε να με αποχωριστείτε ενώ εγώ είμαι εκφύσεως συνδεδεμένη μαζί σας, είναι στη φύση μας, ε? το φαγητό, η τροφή, είναι η ανάγκη μας. Χωρίς φαγητό δεν μπορούμε να ζήσουμε, γιατί με κατηγορείτε λέει. Και πώς φροντίζετε να απομακρυνθείτε από εμένα αφού είστε συνδεδεμένοι μαζί μου. Θύρα για μένα είναι η φύση των φαγητών, ηλικά γαθά είναι, από είμαστε φτιαγμένοι αιτία της απληστίας μου η συνεχής χρήση. συνεχώς τρώμε αφορμή δε της επικρατήσεως του πάθους μου ποια είναι η αφορμή που ξεκινά αυτό το πάθος είναι η προϋπάρχουσα συνήθεια η συνήθεια η αναισθησία της ψυχής που η ψυχή δεν έχει κατάνοιξη δεν έχει ευαισθησία πνευματική και η λησμοσύνη του θανάτου Λοιπόν, πόν είναι η λύθη του θανάτου, η αποσία της μνήμης του θανάτου, η ανεστησία της ψυχής που δεν είναι, έχει παχυνθεί η ψυχή μας και δεν μπορεί να διακρίνει και να συγκινηθεί αυτά που, α, τα οποία έχει ανάγκη και η συνήθεια. Και πώς ζητείτε να μάθετε τα, ονο, τα ονόματα των απογόνων μου τη δημιουργήγα στη ρημαργία. Θα τους απαριθμίσω και θα πληθυνθούν περισσότερο από την άμμο. Τι γεννα η γαστρή μαργία να δούμε. Ακούστε όμως ποιοι θεωρούνται οι ίμοι πρωτότοκοι και αγαπητοί. Τι γεννά η γαστρή μαργία. Πρωτότο κόσμο ο είναι ο υπηρέτης της πορνίας. Είναι τα σαρκικά πάθη τα οποία γεννώνται από την γαστρή μαργία. Δεύτερος η σκληροκαρδία. Χάνει ο άνθρωπος την εσωτερική του λεπτότητα αντίληψη και πνευματική νευαισθησία τρίτος ο ύπνος από εμένα επίσης γεννώνται η θάλασσα των λογισμών τα κύματα των μολυσμών ο βυθός των κρυπτών και ανεκφράστων ακαθαρσιών οι δικές μου θυγατέρες ποιε είναι η οκνηρία η πολυλογία η παρησία τα γέλια, τα αστεία και τα ευτράπελα η αντιλογία, η σκληροτράχηλη διαγωγή και συμπεριφορά η ανυπακοή, η αναισθησία, η εχμαλωσία και η υποδούλωση στα πάθη η καύχησης, η θρασίτης επίσης και η αγάπη του καλοπισμού τα οποία διαδέχονται η ρηπαρά προσευχή, ο ρεβασμός των λογισμών και πολλές φορές ανέλπιστες και απροσδόκητες, στις οποίες μάλιστα ακολουθεί η απελπισία που είναι πιο φοβερή από όλε. Περιγράφονται μέσα από την εμπειρία του οσίου και μέσα από το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος, μέσα από την πρακτική άσκηση που είχε, αυτά τα οποία το ένα γεννά τα άλλα πάθη. Από που ξεκινάει το πάθος, ποιου απογόνους και ποιε θυγατέρες έχει. Όταν για παράδειγμα κάποιος θέλει να πολεμήσει, τι να πάρουμε, την οκνηρία, την πολυλογία πρέπει προηγουμένω να πολεμήσει και την γαστριμαργία; Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι είμαι οκνηρός και τι να κάνω. Όταν ο άνθρωπος είναι γαστρυμαργός, βαραίνει και η συνείδησή του και το σώμα του. Δεν έχει δυνάμεις να αντισταθεί. Δεν έχει λεπτότητα να δει την καρδιά, τις κινήσεις, τις εσωτερικές της καρδιάς του. Να τις ελέγξει και να προστατέψει την ψυχή του από τις προσβολές των εχθρών. Των εχθρικών προσβολών. Αυτό όμω που έκανε εντύπωση και γι' αυτό το διαβάζουμε το παρακάτω που λέει. Εμένα λέει με πολεμή. Λέει τι, και, τι με πολεμεί. Εμένα με, με, πολεμα, με, με πολεμεί. Τι προσβάλλει, Τι νικάει, Τι γαστριμαργία. Εμένα με πολεμή αλλά δεν με νικά, η μνήμη των αμαρτιμάτων. Η μνήμη των αμαρτιών συγκινεί τον άνθρωπο, του φέρνει μια κατάνοξη και αρχίζει λίγο να περιορίζεται. Αλλά δεν με νικάει αυτό. Με προσβάλλει αλλά δεν με νικάει. Υπερβολικά με χρέβεται η σκέψη του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου αμέσως στον άνθρωπο τον βυθίζει σε μια προσοχή. Αλλά λέει εκείνο δε που με καταστρέφει τελειωτικά δεν υπάρχει στους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό δεν υπάρχει ανθρώπους και εμεί θα κάνουμε λοιπόν η μνήμη των αμαρτιών η μνήμη του θανάτου είναι δυο δυνατοί σύμμαχοι για να πολεμήσει ο άνθρωπος το πάθος της γαστρυμαργίας από το οποίο προέρχονται τόσα άλλα πάθη που αναφέρει εδώ ο Όσιος λοιπόν ποιο είναι το άλλο δέστε και αυτή είναι η βάση τη ορθοδόξου ασκήσεως αυτό στη συνέχεια που θα πει Όποιος απέκτησε μέσα του τον παράκλητο, τον παρακαλεί εναντίον μου. Παράκλητος του άγιο Πνεύμα. Και εκείνος, το Άγιο Πνεύμα, καμφθής από τις οικεσίες, δεν με αφήνει να ενεργώ με εμπάθεια. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, ο παράκλητος, είναι αυτός ο οποίος καταργεί τα πάθη μέσα μας και αδυνατίζει την δύναμη και την ενέργεια των παθών μέσα μας. Πώς γίνεται αυτό. Αυτοί που δεν αιγεύθηκαν την χάρη του παρακλήτου επιζητούν οπωσδήποτε να γλυκαίνονται από την ειδική μου ηδονή. Λοιπόν, τι είναι αυτό που είναι η δεν είναι μόνο να βάλω όλες μου τις δυνάμεις να συγκρατήσω τις επιθυμίες μου να τις δέσω και να τις αποθήσω και να τις υπνο, υπνοτίσω αυτό που καταργεί την δύναμη των παθών είναι ο άνθρωπος να βρει μια άλλη νηδονή μια άλλη χαράν που αχριστεύει την νηδονή των παθών και την καταργή γι' αυτό λέγεται παράκλητός δίνει παρηγοριά στην ψυχή έτσι λοιπόν η νίκη των παθών η κατάλυση αυτού του πάθους και οποιοδήποτε άλλου πάθους δεν υπάρχει στους ανθρώπους δεν είναι δική μας δυνατότητα μας ξεπερνάει είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι ο παράκλητος τι που το λέει Όποιος απέκτησε μέσα τον παράκλητον, τον παρακαλεί εναντίον μου. Είναι ο εχθρός μου. Τον παρακαλεί ποιον τον άνθρωπον εναντίον μου. Και εκείνος καμφθής από τις ικεσίες δεν με να ενεργώ με εμπάθεια. Αυτοί που δεν εγεύθηκαν την χάρη του παρακλήτου όπως οπωσδήποτε να γλυκαίνονται από την ειδική μου ηδονή. Όσο λοιπόν υπάρχει χώρος μέσα μας, ενεργούν τα πάθη. Τι σημαίνει υπάρχει χώρος μέσα μας, δεν υπάρχει ο Χριστός, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι δεν έχουμε χαρά που να διώξει αυτήν την ευχαρίστηση των παθών που είναι ψευδέστηση χαρά. και απάτη χαρά. Οριμότητα πνευματική είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει σχέση με τον Θεό και αυτό προϋποθέτει κόπο προϋποθέτει άσκηση και θα δούμε παρακάτω το επόμενο κεφάλαιο που συνδέεται άμεσα δεν είναι επομένω. σημαντικό να ερευνήσω τον εαυτό μου να αναλύσω τον εαυτό μου να τον γνωρίσω να φιλοσοφήσω τον εαυτό μου για να μπορέσω να κάνω μια διάγνωση της κατάστασής μου δεν είναι αυτό κυρίως το σημαντικό αλλά το σημαντικότερο είναι να μπω σε διαδικασία επώδυνη να ελκύσω τον παράκλητον να γλυκάνει την ψυχή μου αυτή η γλύκα της ψυχής μου είναι που θα απομακρύνει την ανάγκη και την εξάρτηση από τα πάθη. Γιατί πάσχομαι γιατί είμαι θα εμπαθεί γιατί ψάχνουμε να βρούμε χαρά. Να καλύψουμε τη λύπη μας τη στεναχώρια μας την κατάθλιψή μας και γιατί επιλέγουμε τα πάθη και όχι τον παράκλητο. Γιατί ο παράκλητος προϋποθέτει σταυρό. Τα πάθη χαβαλέ. Δεν μας κοστίζει τίποτα. Εύκολα πράγματα είναι. Έτσι μαζί με το τσουβάλι δίνονται είδονες. Αυτό όμως δεν μου βάζει προϋποθέσεις. Αλλά μου τα δίδει όλα. Ο παράκλητος επειδή είναι σχέση προσωπική. Και ο παράκλητος θα μου δίδε το τζάμπα... Στο χαβαλέ και έτσι μας δίδεται. Αλλά είναι πρόσωπο. Προϋποθέτει σχέση. Προϋποθέτει επίγνωση. Και δεν μπορεί να κάνεις μια σχέση. Α δεν σταυρωθείς προηγουμένω. Α δεν ακολουθήσεις την οδό του σταυρού. Και να σου δοθεί δεν θα την κατανοήσεις. Και να σου δοθεί και όπως μας δίδεται δεν θα την αναγνωρίσουμε. Δεν έρχεται καταργώντα μας. Τα πάθη έρχονται καταργώντα μας δεν ενδιαφέρονται για την ελευθερία μας, έχουν το ζόρι τα πάθη, δεν μας σέβονται τα πάθη. Ο παράκλητος μας σέβεται, θέλει τη συγκατάθεσή μας, την πραγματική συγκατάθεσή μας. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει χαρά μέσα του, όσο ο άνθρωπος δεν έχει γευτεί πνευματική χαρά, είναι υψηλωτά του κινδύνου στα πάθη και εξαρτήσεις. Αυτό που απομακρύνει τον άνθρωπο από τους εξαρτήσει και τα πάθη δεν είναι απλώς το να αλλησοδέσει το θέλημά του, αλλά να αλλησοδέσει το θέλημά του με προοπτική την ανάπτυξη σχέσεως με τον Θεό, με τη δυνατότητα του να γευτεί αυτή την χαρά που θα εξαφανιστεί προς τα οποιαδήποτε άλλη ψεύτικη χαρά. Που μη υποβάλλουν τα πάθη. Αυτή είναι η βάση της Ορθοδόξου Ασκήσεως. Και αυτός είναι ο λόγος που πολεμούμε τα πάθη και την αμαρτία. Όχι για να είμαστε ηθικοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Αλλά για να έχουμε την γλυκύτητα και την χαρά του παρακλήτου. Που η χάρις του παρακλήτου θα διώξει οποιαδήποτε άλλη ψεύτικη χαρά που μας αφήνει τελικά καινούς άδειος, μόνος αυτός βάση. αυτό που θα δούμε στη συνέχεια που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης που είναι η βάση και η ρίζα κάθε αμαρτίας είναι η αναισθησία να μην έχει ο άνθρωπος αίσθηση πνευματικήν να μην έχει ο άνθρωπος κατάνοιξη, να μην έχει ο άνθρωπος κριτήριο ζωής για να μπορεί να ξεχωρίζει το σκοτάδι από το φως και να μένει σκληρός, ανάλγητος μπροστά στο μυστήριο της ζωής που του χάρισε ο Θεός και μπροστά στην ελευθερία που του δόθηκε να επιλέξει τη ζωή ή το θάνατος, το φως ή το σκοτάδι. Η αναισθησία λοιπόν όπως την αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης λέγεται δια, περί δια την νέκρωση τη ψυχής και δια τον θάνατον του νου προ του σωματικού θανάτου. Το σύμπτωμα της αμαρτίας μας κυρίως έτσι εκφράζεται με την αναλγησία και την αναισθησία που σκληραίνει η καρδιά μας και νεκόρνεται ο νους και δεν, έχουμε, δεν είναι ηγεμόνας ο νου. δεν ηγεμονεύει ο νους μας δεν κυριαρχεί ο νους μας αλλά κυριαρχούμεθα από τα πάθη χάνουμε κοινώς τα λογικά μας να δούμε πως περιγράφει την αναισθησία Άγιος αναισθησία λέει και στα σώματα και στις ψυχές είναι απονεκρωμένη αίσθησις αίσθηση η οποία από χρονία ασθένεια και αμέλεια κατέληξε να αναισθητοποιηθεί από χρόνια ασθένεια και αμέλεια όταν ο άνθρωπος χρονήσει στα πάθη και είναι αμελής, σιγά σιγά αρρωσταίνει η ψυχή του και στο τέλος χάνει την αίσθηση. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει καλό και κακό. Τι σημαίνει κέρδος και τι σημαίνει ζημία. Πάβει να αισθάνεται ο άνθρωπος και χάνει το μέτρο ζωής του και υγείας του. Και γίνεται ο ίδιος ο άνθρωπος εχθρός του εαυτού του. Τι είναι η αναλγησία. Η αναλγησία, τι ωραία που το λέει. Απίστευτα ωραία. Είναι πολυκερισμένη και μονιμοποιημένη αμέλεια. Όταν ο άνθρωπος μείνει αμέλις σε μια μόνιμη και πολυκερισμένη κατάσταση γίνεται ανάλγητος. Γίνεται σκληρός. Δεν έχει αίσθηση Θεού. Δεν συγκινείται με τον Θεό. Είναι αδιάφορος. Δεν σέβεται τον εαυτόν του. Δεν τιμά τον εαυτόν του. Δεν τιμά την κλίση που του χάρισε ο Θεός. Και δεν καταλαβαίνει πόσο σπουδαίος είναι. Και πόσο σπουδαίο είναι η ύπαρξή μας. Και πόσο σπουδαίο είναι το δώρο της ζωής. Και πόσο σπουδαίο είναι ο λόγος ύπαρξή μας και ο στόχος μας. Η αναλυσια λοιπόν, τι είναι η σκληρότητα, από τι προέρχεται. Σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές ζωής και σχέσεω είναι αυτή η αιτία της σκληρότητα. Η αμέλεια, η αδιαφορία που γίνεται μόνιμη κατάσταση και συνεχής κατάσταση. Συνεχίζει και λέει ναρκωμένη σκέψη. Ο άνθρωπος χάνει την εξυπνάδαν του, την ευφίαν του, κοιμάται ο νους. Είναι χάβνος ο άνθρωπος, χάνος, κοιμισμένο. Χάνει τη ζωντάνια η σκέψη, χάνει τη διάκριση, χάνει την διεσδυτικότητα να μπορεί να αντιλαμβάνεται. Είναι κοιμήσει. Γέννημα των προλήψεων. Γέννημα των προλήψεων είναι παγίδα της πνευματικής προθυμίας όταν ο άνθρωπος έχει πνευματική είναι έτοιμος έχει μια παγίδα την αναλυσία και την αναισθησία εκεί που είσαι πρόθυμος και ξεκινά έρχεται η αναισθησία να σου κρυώσει την διάθεση να σου πει και τι θα κερδίσεις τώρα να πνευματικά και ποιο είδε τον Θεό τόσοι άνθρωποι είναι χαμένοι και εσύ τώρα θα γίνεις ο σωστός και χάνει ο άνθρωπος τη ζωντάνια την καθαρότητα της σκέψης εξαιτίας της μονιμοποιημένης καταστάσεως και στέκεται αυτό παγίδα στην πνευματική του εκκίνηση βρόχος της ανδρία. κρεμάλα της ανδρία χάνει ο άνθρωπος στο Ανδρείο φρόνημα. είναι γενεκούλα δεν κατεγωνείς γυναίκες, εννοούμε το φρόνημα άχνοια της κατανήξεως δεν καταλάβει τι σημαίνει κατάνοιξη είναι άσχετος. Βλέπει ανθρώπου να κατανίξουν και ότι είναι τελείως ξένο. Τελείως ξένη αυτή η έννοια κατάνοιξη. Δεν συγκινείται ο άνθρωπος καθόλου. Όχι μόνο με τα πνευματικά. Ούτε ακόμη και τα κοσμικά μπορεί να συγκινήθει ο άνθρωπος. Όταν γίνει σκληρό. Άγνοια της κατανίξεως είναι τελείως έξω από τη συνείδησή του. Από την αντίληψή του. Από το μέτρο του η έννοια της πνευματικής κατανήξεως. θύρα της απογνώσεως. Η σκληροκαρδία και αναισθησία οδηγεί τον άνθρωπο μετά στην απόγνωση. Τίποτα δεν κάνω, τίποτα δεν μπορώ, τίποτα δεν αισθάνομαι, τίποτα δεν μπορώ να διορθώσω, τέλος. Τί γεννα η σκληροκαρδία είναι μητέρα της λύθης. Όταν ο άνθρωπος γίνει σκληρόκαρδο, τι είναι λήθη? είναι η λησμοσύνη του Θεού και των εντολών Του. Ξεχνά τον Θεό, δεν τον αγγίζει ο Θεός, δεν το συγκινεί ο Θεός, ούτε οι εντολές Του. Που είναι οδός ζωής και είναι ακόμη απόκρουσης από την ψυχή του φόβου του Θεού. Ο ανάλγητος, ο σκληρός δηλαδή, τι είναι, είναι άφρον φιλόσοφος. Το λέει Φιλοσοφεί τα πάντα αλλά δεν κάνει τίποτα Άφρον φιλόσοφος Αυτό σημαίνει άφρον φιλόσοφος Φιλοσοφεί αναλύτει ώρα που τα λέει ε? Αλλά στην πράξη δεν κάνει τίποτα Είναι άφρον Και είναι άφρον και τα ξέρει και δεν τα κάνει Τα αναλύει και δεν τα κάνει Είναι αυτός που εξηγεί Το θέλημα του Θεού στους άλλους Προς η του κατάκριση Γιατί Εφόσον τα εξηγεί τον όνολο, τα ξέρεις, εσύ τι κάνεις, αυτό θα μας κατακρίνει. Αυτός που εν τέλει φιλολογεί εις βάρος του εαυτού του. Γιατί όταν εσύ κάνεις τον, τον, τον, ε, τον διδάσκαλο στους άλλους και δεν τηρείς αυτά που εσύ διδάσκεις, τότε φιλολογείς εις του ή αυτού σου. Αυτός που είναι τυφλός και διδάσκει τους άλλους πώς να βλέπουν ομιλεί του άλλους για την θεραπεία του τραυματός των, ενώ συνεχώς ερεθίζει και χειροτερεύει το ειδικό του. Όταν ήμιθα σε κατάσταση αναλγησίας, δηλαδή δεν αισθανόμαστε, αν αισθανόμαστε θα λέγαμε μα τι λέω άλλον, εγώ τι κάνω. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η καρδιά μας είναι κοιμισμένη. Είναι νεκρή, είναι ανέσθητη. Δέστε πόσα πράγματα μπορούν να λειτουργούμε μία λεπτότητα στην ψυχή μας, τα κάνουμε στη βιασύνη μας και δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό και μόνο είναι πολύ σημαντικό. Ομιλεί στους άλλους, ναι, ομιλεί εναντίον του πάθους και συνεχώς τρέφεται με όσα το προκαλούν. Κατηγόρα το πάθο αλλά αυτό που τρέφει το πάθος δεν το διώχνω, συνεχώς το προκαλώ εναντίον του πάθους προσεύχεται και αμέσως πέφτει να το ικανοποιήσει. Από τη μια προσεύχεται, Θεέ να με το πάθος, αλλά δεν απομακρύνω από τις αφορμές και τις αιτίες που τρέφουν το πάθος. Ικανοποιώντας το, εξοργίζεται κατά του εαυτού του και δεν εντρέπεται τα λόγια του ταλέπωρος. Το ικανοποιεί και κατηγορείται τον εαυτό του μετά. Άσχημα κάνω φωνάζει και με ευχαρίστηση επιμένει στην αμαρτία. Το στόμα προσεύχεται εναντίον του πάθους, αλλά το σώμα υπερ'αυτού αγωνίζεται. Το στόμα προσεύχεται εναντίον του πάθους, αλλά το σώμα υπηρετεί το πάθος. <coughs> Τι, παρακάτω δεστατηρία που το λέει. Περιθανά θανάτου φιλοσοφή τον θάνατο... Πόσο προσωρινοί είμαστε. Αλλά συμπεριφέρεται σαν αθάνατος. Στα λόγια λέμε πόπο θα φύγουμε αυτή πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Αλλά τρελαίνεται για να κάνει περιουσία. Κατηγορεί πόπο σύντομη είναι η ζωή. Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα. Θέλουμε να μας συγχώρεσαι και έχουμε και τα πάθη μας. Αλλά μετά από μια ώρα θα τσακωθεί για 100 ευρώ. Και θα θεωρούσε ότι αυτή είναι η περιουσία του. Και, και είναι δέσμιο στα πάθη του. Ή αν όντως φιλοσοφούμε τον θάνατο, τότε αυτό αν είναι αλήθεια, δεν είναι μόνο στα λόγια. Αλλάζουμε και αξίες ζωής. Αλλάζουμε και συνείδηση. Αλλάζουμε και τρόπο που ζούμε. Αλλάζει η όντω φιλοσοφουμε μας τελικά. Όχι μόνο στα λόγια. Αν δεν γίνεται αυτό σημαίνει είμαστε ανάλγητοι για το χωρισμό στενάζει της ψυχής από το σώμα και σαν αιώνιος αμελεί και νιστάζει. Κλαίγεται για το θάνατο, θρηνεί για αυτόν, αλλά είναι αμελής και σε κατάσταση ύπνωσης. Ομιλεί για την εγκράτεια και δίνει αγώνες για τη γαστριμαργία. Επαινεί τους απροσπαθείς και είναι αυτοί που άφησαν οποιαδήποτε προσπάθεια για τα πράγματα και κάνουν προσπάθεια για τον Θεό επαινεί α απροσπαθείς και δεν εντρέπεται να μνησικακεί και να φιλονικεί για να κουρέλι παρασυρώμενος στην οργή πικραίνεται και εν συνεχεία οργίζεται πάλι επειδή πικράθηκε παρασιρώμενο στην οργή πικραίνεται και εν συνεχεία οργήσειται πάλι επειδή πικράθηκε και έτσι προθε, προσθέτει ήττα, στη, ήττα χωρίς να το αισθάνεται εγκομιάζει την προσευχή και την αποφεύγει σαν μαστίγιο μιλάει πόσο σημαντική είναι η προσευχή και χωρίς προσευχή δεν έχουμε τίποτα αλλά την αποφύγει σαν μαστίγιο. Τρομοκρατείται με την ιδέα να κάτι να προσευχηθεί. Της είναι τρομερά κουραστικό. Μόλις χορτάσει φαγητό μετανοεί. Και ύστερα από λίγο τρώει και χορτάνει περισσότερο. Λέει πω ότι έκανα πάλι. Άφησα τη δίαιτά μου. Και μετά από λίγο πάλι φαγητό για να ξεχαστούμε. Για τη θλίψη που φάγαμε. Έτσι είναι όλα τα μας τα όταν δεν θέλουμε να πολεμήσουμε πραγματικά τον εγωισμό μας, το θέλημά μας, έτσι βραχυγικλώνουμε. Φιλοσοφούμε, αναλύουμε, περιγράφουμε, μόνο μην μπούμε σε πραγματικό αγώνα. Μακαρίζει τη σιωπή και την εγκομιάζει με πολυλογία. Διδάσκει περιπραότητος και πολλές φορές οργίζεται την ώρα της διδασκαλίας. Μόλις συνήλθε από το σφάλμα του, εστέναξε. Και αφού κούνησε το κεφάλι, πάλι υπέκυψε στο πάθο του. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε διάκριση και δεν προστατεύουν τον εαυτό μας. Κατηγορεί το γέλιο και χαμογελαστό διδάσκει περιπένθου. Έτυχε, λέει, να ειδω πολλού τέτοιου που εδάκριζαν ακούγοντα τον θάνατο και περί τη φοβερά κρίσεω και με τα δάκρυα ακόμη στα μάτια έτρεχαν γρήγορα στην τράπεζα. Και δοκίμασα θαυμασμό: πώ κατόρθωσε η δέσποι αυτή και ο ζωθήκη, δηλαδή η κοιλία, δυναμωμένη από την πολλή αναλγησία, να κατατροπώσει και το πένθος ακόμη. Κλαίμε για το θάνατο, συγκινούμεθα, κλαψουρίζουμε, αλλά αμέσως τρέχουμε στα πάθη μας. Για ποιο λόγο. Για να καλύψουμε απλούστατα το φόβο του θανάτου. Επειδή δεν υπάρχει ο παράκλητος που να μας ανοίξει τα μάτια, να μας δώσει ένα άνοιγμα ζωής και να καταλάβουμε τι είναι ο θάνατος και πώς νικείται το θάνατος. Και αυτός ο φόβο του θανάτου μας κλέβει όλο, τη δι... όλο το δυναμισμό. Μα γεννά έναν τρόμο, έναν φόβο, έναν μετεωρισμό, μια ανασφάλεια, και αυτό πρέπει να το καλύψουμε. Αφού δεν έχουμε τον παράκλητο να μα παρηγορήσει και να μα δώσει την ζωή, γιατί αυτό προποθέτει άσκηση, προποθέτει θυσία, προϋποθέτει λειτουργία. Ο καθένα είναι λειτουργό. Η αγία τράπεζα είναι η καρδιά μα. Και πάνω στην καρδιά μας θυσιάζουμε το θέλημά μας. Αυτό δεν το κάνουμε. Φοβούμε θα. Θεωρούμε ότι θα χάσουμε οποιαδήποτε δύναμη και εξουσία και κυριαρχία να έχουμε. Ο φόβος λοιπόν αυτός, ο ομεωτερισμός αυτός, μας οδηγεί στην ανάγκη να ξεχαστούμε. Να ξεγελάσουμε το πραγματικό μας πρόβλημα επενδύοντας στα πάθη στις ειδονές από τις αρκικές ειδονές μέχρι οποιασδήποτε άλλης ειδονής και εξάρτησης που θα έχει μια δύναμη μέσα μας μια δύναμη όπως τα πυροτεχνήματα που κάνουν θόρυβο κρότο και μια λάμψη εντυπωσιακή για να φύγουμε από αυτό που έχουμε πραγματικά και να δούμε το έξω για να ξεχαστούμε όλα αυτά λοιπόν τα πάθη είναι σαν πυροτέχνεμα που υπάρχουν και να ξεγελούμε το πραγματικό μας πρόβλημα που είναι ο θάνατος που είναι η ανάγκη να νοικηθεί ο θάνατος, που είναι το κενό μας, που είναι η απουσία του Θεού η δυσκολία λοιπόν να βρούμε πραγματικών προσανατολισμών και χαρά και η έλλειψη διαθέσεως να κοπιάσουν για κάτι τέτοιο επιλέγουμε. Πάθη, για να κρύψουμε το πραγματικό μας πρόβλημα γι' αυτό τον λόγο μπορεί να συγκινούμε με τον θάνατο αλλά μέσω θα τρέξουμε στα πάθη μας με την μικρή γνώση και την ικανότητα που διαθέτω απεγύμνοσα τις δολιότητες και τις πληγές τις πετρώδους αυτής και αποκρύμνου και μανιώδους και ανοήτου αναισθησίας δεν έχω διάθεση να φιλολογώ περισσότερης βάρο τη ο οποίος όμως δύναται με τη βοήθεια του Κυρίου να παρουσιάσει από πείρα και δοκιμασία κατάλληλα φάρμακα για τις πληγές αυτές, ας μη διστάξει να το κάνει. Εγώ δεν το θεωρώ εντροπή να προβάλλω δυναμία, αφού είμαι τόσο πολύ από αυτήν την ανισθησία. Αλλά ούτε και τις δολιότητές τη και τα τεχνάσματά της κατόρθωσε να καταλάβω μόνος μου. Δεν μπορώ να καταλάβω... Πώς λειτουργεί η αναισθησία, πώς έρχεται στην καρδιά μας. Εκεί που μπορεί να συγκινηθούμε ξαφνικά παγώνει η καρδιά μας, σκληραίνει, γίνομαστε αδιάφοροι, σκληροί. Δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε φόβο Θεού. Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας, δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας. να αφήνουμε έτσι χήμα. Αλλά ούτε και τι δολιότητες τη και τα τεχνάσματα τη κατόρθωσα να καταλάβω μόνος μου παρά μόνο αφού κάπου συνέλαβα πάλι μπαίνει σε αυτό το στοιχείο να προσωποποιεί αρετές η πάθη ο Άγιος για να μας ξεδιαλύνει το πρόβλημα παρά μόνο αφού κάπου τη συνέλαβα και την εκράδεσαι δια της βίας και την ευασάνεσαι και την μαστίγωσα με το μαστίγιο του θείου φόβου και τη αδιαλείπτου προσευχής την ανάγκη στην σε όσα προανέφερα να πως ο άνθρωπος μπορεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα πνευματικά με θείων φόβων και όχι με το μυαλό μας Όχι με τους λογισμούς μας Το μυαλό μας και οι λογισμοί μας Είναι ο εαυτός μας που δεν θέλουμε να θίξουμε Η αδιάλυτος προσευχή Είναι η ομολογία Ότι απ' έξω έρχεται η γνώση Από τον Θεών Μου φαίνεται δε Ότι έλεγε η τυραννική Και κακούργο αναισθησία Και περιγράφει πως είναι Η δική μου σύντροφη οι δικοί μου δηλαδή οι άνθρωποι της ανησυσίας ενώ βλέπουν νεκρούς γελούν ενώ παρίστανται στην προσευχή είναι εξ ολοκλήρου πετρώδης και σκληρή και σκοτεινή όταν η προσευχή δεν μας καλύπτει δεν μας συγκινεί δεν μας γεμίζει χαρά και δεν τη, βρίσκ, δεν τη βλέπουμε ως θησαυρό ίσως το πιο μεγάλο θησαυρό που έχουμε στη ζωή μας δεν υπάρχει κάποιο άλλος είναι η βάση οποιοδήποτε γεγονότος πνευματικού ή προσευχή έτσι λοιπόν όταν ο άνθρωπος δεν έχει εκτιμήσει την προσευχή δείχνει ότι είναι πετρώδης και σκληρός ο ανέστητος ή ο ευαίσθητος πνευματικά αποδόκρινεται πόσο έχει ψηλά μέσα του την προσευχή Αυτός είναι που έχει εσωτερική ζωή και γνώση. Όχι αυτός που φιλοσοφεί να καλύψει την έλλειψη της προσευχής. Αλλά αληθινά πνευματικός είναι αυτός που έχει αγαπήσει και αγαπά την προσευχή. Τη βρίσκει ως καταφυγή του την προσευχή από την οποία θα πάρει τροφή. Όπως νιώθει κάποιος που είναι στιγός και λέει που πινάω, πρέπει να φάω. Ο άνθρωπος που έχει γευτεί βλέπει ότι μου λείπει η προσευχή. Στέρεψα, πρέπει να τρέξω, γρήγορα, να πάω να φάω, να αποσυρθώ, να πάω στο ταμείο μου, να πάρω την τροφή, να ξαναδώ τον αγαπημένον μου. Αυτό ο οποίος με γνωρίζει, με δέχεται, με συγχωρεί, με τρέφει, μου δίνει γνώση, με διδάσκει, μου δίνει τα πάντα. Αυτός που μου δίνει διάκριση που μου δίνει φωτισμό να ξεκαθαρίσω τα πράγματα όταν είμαι τρελαμένος, θολωμένος μέσα στα πάθη μου ή θα τρέξω στο φαγητό ή θα τρέξω στις γυναίκες ή στους άνδρες αντίστροφος ή στις διασκεδάσεις για να ξεχαστώ ή θα τρέξω στην προσευχή η προσευχή έχει κάτι επώδυνο πρώτο ότι είσαι μόνος και δεύτερο είναι βέβαια αυτό που θα σα να δεν είναι χεροπιαστό και αυτό απαιτεί μαρτύριο έχει εκείνη το ανδρείο φρόνημα. Αν δεν θυσιάσω κάτι δεν θα λάβω. Στο βαθμό που θυσιάζομαι λαμβάνω. Τρέφομαι. Συγκινούμαι. Γίνομαι άνθρωπος. Βλέπω ψηλά άνω θρόσκο. Αυτός είναι άνθρωπος. Βλέπει ψηλά. Αλλιώς είμαι ζώο. Είναι ζώοδης η κατάστασή μου. Και δεν μπορώ να διακρίνω τίποτα Ζω τον κατά βίο. Καταφαντασίαν φαντασίαν είμαι χριστιανός. Και λέει... Ενώ αντικρίζουν την Αγία Τράπεζα... Μένουν ανέσθητοι. Ενώ μεταλαμβάνουν από τα Άγια Δώρα... Είναι σαν να γεύθυνθουν απλώς ψωμί. Εγώ όταν τους βλέπω να κατανήσονται... Η εννοή η αναισθησία Τους καταγελώ. Εγώ έχω μάθει από τον πατέρα που με γέννησε την αναισθησία δηλαδή, να φωνεύω ότι καλό γεννάται από την αδρία της ψυχής και τον ευσεβή πόθο. Εγώ είμαι μητέρα του γέλωτος. Γεννάω το γέλιο. Εγώ τροφός του ύπνου. Εγώ φίλη του χορτασμού. Τι γεννά λοιπόν η αναισθησία γέλιο, φαγητό και ύπνο. Το τρίπτυχο της αναισθησίας. Γέλιο να διασκεδάσουμε την θλίψη που υπάρχει μέσα μας και δεν την βγάζουμε στην επιφάνεια γιατί δεν τολμούμε να την αντιμετωπίσουμε φαγητό και ύπνο σαν τα μωρά «Μαμ, νανά, κακά και πώς λέει «Εγώ <laughs> όταν ελέγχουμε δεν πονώ» «Μαμ, κακά και είναι. εγώ <laughs> όταν ελέγχουμε δεν πονώ δεν αισθάνομαι τίποτα με ελέγχει ο άλλος μου επισημαίνει το πρόβλημα και δεν πονώ Θεωρείται και ταπείνωση. Επροσβλήθηκα προσβλήθη, ε αλλά δεν πόνεσα. Όχι γιατί είμαι ταπεινός, γιατί είμαι αδιάφορος. Εγώ είμαι σφιχτά αγκαλιασμένη με την ψευτοευλάβεια. Η βλάβια που έχω δεν είναι πραγματική, είναι υποκριτική. Κατάπληκτος δε εγώ από τα λόγια αυτής τη παράφρονος Ερωτούσα το όνομα αυτού που τη γέννησε και εκείνη μου απάντησε. Λοιπόν, Ποιο γεννάει τη σκληροκαρδία, Τι γέννησε τη σκληροκαρδία, Την αναισθησία και λέγει Εγώ δεν έχω μία μόνο γέννηση. Η δέκεια οφόρηση μου είναι κάπω ποικίλη και άστατη. Εμένα με ενδυναμώνει. Τι ενδυναμώνει την αναισθησία, Ο χορτασμό τη κοιλία. Είναι αυτό που με συνδέεται με τη γαστρή μαργή η αναισθησία. Όπως το είπε και πριν Κάπου αλλού το λέει ο Άγιος ότι η γαστριμαρή γεννάει την αναισθησία Όταν ο άνθρωπος έχει γεμάτη την κελιά του κατά συνήθεια Δεν έχει λεπτότητα συνειδήσεως νοός και καρδίας Εμένα με αύξησε η πολυκαιρία Το φαγητό και την πελιά Να συνηθίσει ο άνθρωπος σε μια αμέλεια Εμένα με έχει παγιώσει Με έχει σταθεροποίησει η κακή συνήθεια και όποιο την απέκτησε, ποτέ δεν πρόκειται να απαλλαγεί από εμένα. Όποιο απέκτησε την αναισθησία, δεν πρόκειται να απαλλαγεί. Κατάνθρωπον, Κατά όμω. Αλλά πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Όχι μαγικά θα Θεό. Αλλά δυνατά το πιστεύοντι. Ποιο είναι αυτό που πιστεύει, μα λέει δεν έχω πίστη. Αυτό που θέλει να πιστέψει. Αυτός που πράττει έργα πίστεως, που ασκείται και αναφέρει την άσκησή τη των Θεών. Εάν μελετάς επίμονα και με πολύ αγρυπνία την αιώνια κρίση, ίσως με κάνεις να χαλαρώσω λίγο. Κοίταξε από ποια αιτία γεννώμες σε εσένα. Δεστε τι λέει. Συγγνώμη. Κοίταξε από ποια αιτία γεννώμες σε εσένα. Γιατί λέει δεν έχω σόλους την ιδιατεία. Δεν ισχύει σε όλου του ανθρώπου η ίδια αιτία και η αρχή της αναισθησίας τους Γι' αυτό φρόντισε να μάθεις σε σένα από πού προήλθε η αναισθησία, η σκληροκαρδία και αγωνίσου εναντίον της μητέρα μου αυτή. Ο καθένα σα βρει την αιτία που γίνεται αναισθητό και αυτήν την αιτία να πολεμήσει. Δεν πολεμώ έτσι χωρί να ξέρω, πρέπει να γνωρίσω πώ κατέληξα εκεί. Τι με έφερε σε αυτή την κατάσταση. Να προσεύχεσαι συχνά στους τάφους. Να έχεις μνήμη θανάτου. Ζωγραφίζοντας ανεξίτηλα την εικόνα τους στην καρδιά σου. Εάν μάλιστα αυτή δεν ζωγραφιστεί με το χρωστήρα πιον της νηστεία, της ασκήσεως, δεν πρόκειται να μην νικήσεις τον αιώνα. Η μνήμη του θανάτου η προσευχή και η νηστεία όπως και την κεφα... Κυριακή είπε ο Κύριος μας τούτο το γένος δεν εξέρχεται του αντικείμενου διαβόλου η μη εν προσευχή και νηστεία αυτά όλα λοιπόν δεν αφορούν λίγους αφορούν όλους μας μπορεί να φέρουν ακραία δεν είναι ακραία είναι το φαρμακό μας χωρίς αυτό δεν ξύπνουμε αλλιώς είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού με την έννοια δεν καταλαβαίνουμε τίποτα του γλυκού νερού, δηλαδή δεν έχουμε μέσα μας χαρά, δεν έχουμε ενθουσιασμό, δεν έχουμε έφεση, δεν έχουμε ζεστασιά, δεν έχουμε φλόγα. Η ζωή μας είναι ανιαρή, ανούσια, άσκοπη και αυτή η αίσθηση της ανιαρότητας μας βγάζει αδιάκριτον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Ένας άνθρωπος που μέσα του δεν έχει ζωή, πώς θα αφαιρθεί στις σχέσεις του. Αν ένα άνθρωπος έχει μέσα του δύναμη, και αυτή είναι η δύναμη, η χάρη του Θεού, έχει κίνηση μέσα του, διαρκεί και επιτηρεί την καρδιά του. Πότε έχει Θεό και πότε δεν έχει έφυγε ο Θεός και προσπαθεί να διαφυλάξει τη χάρη του Θεού μέσα του. Και αυτό είναι το κύριό του έργο, έχει μετά άλλο ήθος ζωής έξω από τον εαυτό του. Άλλον τρόπο που ομιλεί, που φέρετε, που συνεργάζεται, που συμπεριφέρεται, που τακτοποιείται τη ζωή του, έχει άλλη λεπτό, λεπτότητα. Εμάς μας λείπει αυτή η εσωτερική βάση. Χάσαμε αυτή την καθαρότητα της βάσης μα εσωτερικής. Όταν λέγει ο κύριος ενός δεστιχρή είναι πολύ βασικό. Εμείς πέρα, δεν είναι το πρόβλημα μας ξέρω ότι κάνουμε αυτή την αμαρτία, την άλλη αμαρτία, έχουμε την μία εξάρτηση, την άλλη εξάρτηση Είναι ότι χάσαμε προσανατολισμό. Δεν έχουμε μία σταθερή βάση μέσα μας. Δεν έχουμε ξεδιαλύνει μέσα μας ποια είναι η βάση. Δεν έχουμε ξεδιαλύνει μέσα μας τι αποκαλείται για μα ζωή. Πολύ βασικό αυτό. Τι είναι για μένα ζωή. Αν αυτό δεν έχει τακτοποιηθεί μέσα μου όλα τα άλλα είναι βλακίες. Ό,τι και να κάνω και ό,τι και να λέω. Γιατί όλων των λαθών προέρχεται από το ότι δεν εντοπίσαμε για μας τι είναι θησαυρό, Τι είναι χαρά. Τι είναι ζωή. Λείπει αυτή η σταθερή βάση. Αν αυτό δεν τακτοποιηθεί και αυτό μόνο δια μετανοίας τακτοποιείται Η ζωή μας είναι αδιάκριτη Αν κάποιος δεν έχει τακτοποιήσει η Μεσοκιά Ζωή για μένα είναι αυτό Ανάλογα θα του γίνει η συμπεριφορά του Για παράδειγμα στη γυναίκα του Στον άντρα του Στα παιδιά της Στους συνεργάτες Στη ζωή του, στα φαγητά του, στα πράγματά του Είναι θολωμένος ο άνθρωπος Είναι τρελαμένος ή διασπασμένο. Χάνει την εσωτερική ενότητα η διάσπαση που έχουμε εξωτερικά είναι σύμπτωμα ότι χάσαμε την εσωτερική ενότητα και δεν έχουμε εσωτερική ενότητα γιατί χάσαμε τη βάση μας. Είμαστε υπερδεμένοι. Δεν έχουμε κατασταλάξει για μας την ζωή. Τι να πούμε από εκεί πέρα; Αυτό γεννά μετά την πικιλόνιμο αμαρτία, <κοί> την επικοιλόμορφων αμαρτία και τα πάθη και ο είναι σε κατάσταση σύγχυσης και ζαλάδας και αυτό ασφαλώς γεννά την σκληρότητα Αν <coughs> όμως ο άνθρωπος έχει τακτοποιήσει μέσα του και έχει αποδεχθεί ανεξάρτητα αν πελαγοδρομή αλλά ξέρει ότι η βάση του υπάρχει η σταθερή βάση, τι είναι ζωή άλλο να ξέρεις τι είναι η ζωή για σένα και να αμαρτήσει και να συντοποιθείς και να έλθεις εαυτόν και να είσαι τελείως διαλυμένος και χαμένος. Και αποσυντήθεμένος. Αν μέσα μου έχω τη βάση τότε. Η αμαρτία που κάνω. Την αναγνωρίζω εν σχέση με αυτήν την βάση που έχω μέσα μου. Με αυτήν την προσβολή ζωής που έχω μέσα μου. Δηλαδή αν για παράδειγμα. Αδίκησα τη γυναίκα μου. Ή τον άντρα μου. Δεν είναι μία αμαρτία που τη βλέπω ηθικιστικά ηθικολογικά και ψυχολογικά ας χωρί τη γυναικούλα με τον άντρα μου αυτό δεν έχει διάρκεια και δεν έχει βαθιά αλλαγή και μετάνοια αν όμω συνειδητοποιώ ότι η ζωή για μένα είναι αυτό είναι ο Χριστός και αυτή η αμαρτία είναι εν σχέση με τη προσβολή τη ζωή που έχω μέσα μου τότε η μετάνοια μου είναι σχέση με τη ζωή που έχω μέσα μου και καταλαβαίνω ότι αμάρτησα στη γυναίκα μου δηλαδή αμάρτησα στη ζωή αμάρτησα στον Χριστό που θέλω να είναι μέσα μου και για μένα το πάρει ο Χριστός τότε συγκλονίζουμε από αυτό το πράγμα και δεν μετανούω γιατί συγκινήθηκα και πόνεσα που το δικό μου άνθρωπο στενοχώρησε αυτό είναι ένα καραγκιοζηλίκι ψυχολογικό αλλά θλίβομαι ότι καταργώ τη ζωή με αυτό τον τρόπο προσβάλλοντας τον αδελφό μου γιατί ό,τι και αν έχει να κάνει όλες μου οι πράξεις έχουν μιαν κοινή βάση και αναφορά. Αυτό που είναι για μένα ζωή ο Χριστός. Και οποιαδήποτε αμαρτία είναι εν σχέση με αυτό που έχω μέσα μου. Και η οποιαδήποτε αμαρτία είναι τελικά προσβολή στην ζωή. Αν όμως δεν έχει τακτοποιηθεί αυτό και αν δεν έχω μια διαρκή σχέση με αυτό που είναι μέσα μου. Η Βασίλου Λυθιοντός ημώνεστη, αν δεν έχω μια διαρκή επαφή και διάλογο και κοινωνία με τη βασίλισσα του Θεού που είναι μέσα μου, τότε δεν είναι μετάνοια αυτό που κάνω για τα λάθη μου. Είναι μια πρόσκαιρη ανοησία συναισθηματικού χαρακτήρους ή λογικού χαρακτήρους ανάλογα με τον άνθρωπο. Αν όμω έχω ανοιχτήον διάλογο με την καρδιά μου, τότε αντιλαμβάνομαι το βάθος του λάθους μου. Το λάθος μου είναι η μείωση της ζωής, είναι η προσβολή της Βασίλειας του Θεού. Και το βλέπω το οποιοδήποτε λάθος σε σχέση με αυτό, με την απώλεια και την προσβολή της χάρητος του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος έλθει σε αυτό, και αναζητήσει αυτή την Βασιλεία του Θεού. Βλέπει ότι η Βασιλεία αυτή του Θεού, η ζωή αυτή που είναι μέσα στην καρδιά Του, είναι απολύτως και εξαρτώμενη με όλα όσα μας περιβάλλουν. Με όλον τον κόσμο. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Άρα οποιοδήποτε λάθος με παραπέμπει μέσα και βλέπω πόσο κόστος έχει και πόσο δυνατό είναι το λάθος. Και συγκλονίζομαι. Αλλιώνομαι. Έτσι μπορεί κατά κάποιον τρόπο ο άνθρωπος να συγκινηθεί. Αλλά πώς να γίνει αν δεν είναι άνθρωπος κατανήξεως. Άνθρωπος ευαίσθητος πνευματικά. Προσευχόμενος. Δεν γίνεται. Απλώς θα μπαίνουμε σε ένα παραμύθι όλοι μας. Ποιος στενεχώρησε ποιον. Ποιος αδίκησε ποιον. Τι έχασα, τι κέρδισα. Πώς φέρθηκα και δεν φέρθηκα. Εντάξει, αυτά είναι συμπτώματα. Αν δεν το βρούμε την δεν γίνεται τίποτα. Να ρωτήσετε. Ε, να, καλά το κάνατε και το διακρίνατε το διευκρινίζετε λέει το γέλιο λέει η Ευαγγελία με ποια έννοια το λέει ότι είναι <συσχελίδι> συστηνής την αναισθησία δεν μιλάει για το γέλιο που το έχουμε ανάγκη για να είμαστε ισορροπημένοι για να μπέσουμε σε μια καταθλιπτικότητα αλλά το γέλιο μια συνεχής εμπαθής μόνιμος κατάσταση που είναι στάση ζωή. που ο άνθρωπος αντί να βρει την χαρά ψάχνει ένα γέλιο για να ξεχαστεί. Το γέλιο που λειτουργεί σαν ένα ναρκωτικό, σαν ψυχαναλγητικό για να ξεχάσουμε την πραγματική μα κατάσταση. Εδώ χρειάζεται διάκριση, να μην υποπέσει ο άνθρωπο σε μια άλλη μελαγχολική κατάσταση που θα το περισσότερο. Χρειάζεται και λίγο. Ο άνθρωπο να έχει χαρά. Και ψυχολογική χαρά, για να μπορεί να πατήσει τα πόδια του και να προχωρήσει. Αυτό το βλέπουμε και στη ζωή των διακριτικών πατέρων μα. Αλλά μιλάει εδώ για το γέλιο ως μια κατάσταση μόνιμη για παράδειγμα εμείς αν δεν πάμε κάπου να γελάμε συνεχώς δεν περνάμε καλά αν δεν δούμε μια ταινία που να τρελαθούμε στα γέλια δεν περνάμε καλά δηλαδή έχει γίνει ιδεολόγημα το γέλιο ε, αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση αν όμω το γέλιο είναι μια είναι απαραίτητος κατάσταση σε μια, σε μια διάσταση ο να είναι εύχαρης και ευδιάθετος για να έχει δυνάμιση και να αγωνίζεται. Ήταν και στα αρχή τη ομιλία σα ότι μάλλον ο Άγιος Βάλλης με στο ιδέα ότι ένα από τα όπλα κατά που το λέγω του πάθουσες διαθρημανίας είναι η ανάμνηση των αμαρτιών. Ε, πόσο ψυχοφελέσουν αυτό ε, εάν τις αμαρτίες σου τις έχεις εξομονωγηθεί και τις έχεις συγχωρίσει πόσο ψυχοφελέσουν αυτό να τις, να να... Πολύ καλό και αυτό που είπατε. <Πολύς> ναι, ναι, ναι. <Πολύς> ναι. Λέ, είπατε ότι ο Άγιο Ιωάννης είπε ότι είναι ωφέλιμο για να πολεμήσουμε τη γαστριμωργία αλλά και άλλα πάθη, η μνήμη των αμαρτινών. Να ε, χρειάζεται προσοχή εδώ πάλι: είναι λεπτέ οι ισορροπίε. Ε, να ξεκρνούμε ότι εφόσον ο άνθρωπο μετανοεί και συγχωρείται, είναι καλό να μην αμφισβητεί, όχι καλό, απαραίτητο να μην αμφισβητεί την αγάπη του Θεού, ό,τι τη συγχώρεσε. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μπει σε μια διαδικασία, με συγχώρεσαι, δεν με συγχώρεσαι. Και υπάρχουν πολλές άνθρωποι που τα λένε 10 φορές για να σα δείτε ότι συγχώρεσε ο Θεός. Και άλλο λέει, και ο Θεός να με συγχώρεσε, εγώ δεν τον εαυτό μου. Είναι πολύ εγωιστικό αυτό. Είναι τεράστιος εγωισμός στο να μην συγχωρεί τον εαυτό σου. Τι σήμερα ο Θεός σε συγχωρεί. Ούτε εδώ αναφέρει ο Άγιο, τη μνήμη των Μαρτιών τη αμφ Ούτε επίσης σαν μια μνήμη αναλυτικά το ότι οι κάναμε και τις περιεργαζόμαστε, αλλά σαν μια αίσθηση του ποιοι είμαστε και πόσο ο Θεό μας έκαμε. Πόσο αμαρτωλοί είμαστε, ποια είναι η κατάστασή μας και πόσο ο Θεός μας συγχώρεσε, μας ελέησε και μας, μας έφερε σε αυτήν την κατάσταση. Σαν μια αίσθηση και τη αμαρτωλοίτητάς μας. Όχι αμφισβήτηση του ελέγους του Θεού, ούτε συνεχής ανάλυση και περιγραφή των αμαρτιών μα που δεν ωφελεί Εξαιτίας. Εξαιτίας; Ναι. Λέγετε σπίνα. Λέμε ότι τα χρές μας και αμας δεν ελειγκάμαστε. Τα πάθη μας είναι της γενικής δεδομένη. Είναι ο πρόμος. Πας όπου ο κόσμος τον ρωτάει σε ό, τι Τα πάθη μας είναι σύμπτωμα της απομάκρυσης μας από το Θεό και τις αποουσίες της ζωής. Και όταν απουσιάζει η ζωή, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια δική μας ζωή, η οποία δεν έχει ζωή. Αυτή είναι τα πάθη. Και κάτι άλλο. Αν κατάλαβα καλά το τύπο, ο κακός δηλαδή, είναι καλύτερος στο τρόπο. Διάφορο. Δεν δηλαδή. μας δηλαδή. πειάζεται. Δηλαδή. Δηλαδή. Τι ποσοστά θα βρούμε τώρα. Είχαμε και άλλο κατάλλου να διαβάσουμε την περιφυλαργυρία. Αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, πως το... αυτό που λέγαμε και ότι οι πατέρες μας βρίσκουν φιλαργυρία. Λες τι να πει τώρα γι' αυτό. Ανούσιο πράγμα. Και ζουγάζεις τέτοια ζουμιά. Πολύ ωραία πράγματα. <Και> πολύ σημαντικά γιατί έχουν να κάνουμε το βίωμα και την πράξη. Εμείς και αυτό είναι σύμπτωμα το ότι δεν έχουμε κατάσταση προσευχητική. Είναι ότι όλα τα πράγματα βλέπουμε σαν ένα πράγμα. Και δεν μπορούμε να έχουμε λεπτότητα και αντίληψη και βάθος στις έννοιες. Αφού δεν είμαστε σε ενεργοποιημένοι, δεν τρεφόμαστε και δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά τα μάτια για να κατανοούμε. Αλλά ελπίζουμε. Γιατί η χειρότερη αμαρτία είναι η απόγνωση. Το χειρότερο όπλο του διαβόλου είναι η απόγνωση. Όπως λέει Α. και εδώ ο Άγιος... Το, το, το χειρότερος απόγονος της αναισθησίας είναι απόγνωση. Γιατί ο, ο τέλο καταλα... κα, φτάνει στην απόγνωση. Δεν μπορώ τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν νιώθω τίποτα και οδηγείται μετά στην απόγνωση. Γιατί, ο, για ποιον λόγο, γιατί ο ανέσθητος είναι και ο κνηρό. Και τι λέει, σου λέει θα γίνω ξαφνικά Άγιο. Και πώς θα γίνει αυτό Με το μυαλό του Ο Ανέστη με το μυαλό του και Άγιος γίνεται Και είναι ο κνηρός. Επειδή είναι ο κνηρός όλα τα φαντάζεται Και επειδή βλέπει πόσο μακριά είναι από αυτό Οδηγείται στην απόγνωση Ενώ πρέπει Ταπεινα να αρχίσει απλά βήματα Όλοι μας Τι χρειάζεται να σκεφτούμε Την κορυφή κατευθείαν Λίγα λίγα βήματα και να κάνουμε. Λίγο λίγο να μαλακώνουμε την καρδιά μας και να ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού. Κάτι άλλο. <συσίλοι> Πέρυσι και. Ο... <συσίλοι> Ρούλη δεν είμαι. Πατέρα. καλό. το καλό. Αυτό που μισεί το καλό, τι μισό καλό. Ένδε δεύτερο κακό, καλό ή τρία τέταρτα. Εκατό εκατό είναι απλώ μισή το κακό. Το καλό, συγνώμη. Θα το πούμε την επόμενη τρίτη αν θέλει ω διεύθοντα να γίνει πατέρα μου κύριε Σούχριμα. Επίση, εξομολόγηση θα γίνεται μέχρι πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα οδή. Όποιο θέλει αυτέ τι δύο εβδομάδε που μείνανε Μεγάλη εβδομάδα οδηγή.